Στοίχοι 7 έως 12. Λόγοι παρηγορίας και ανισχύσεως. 7. Ις δε πάλιν που τυχόν καταπιέζονται από πλουσίους ασυνειδήτους ή διατελούν υποδοκιμασίας και περιπετίας, απευθύνουν την ακόλουθον προτροπή. Δείξατε υπομονή και μακροθυμία αδελφοί μέχρι της Δευτέρας του κυρίου παρουσίας. Πάρτε παράδειγμα από τον Γεωργόν. Ιδού αυτό ύστερα από του τόσου κόπου τη καλλιεργία και σπορά, περιμένει με υπομονή τον καρπών τη γη που έχει τιμήν και αξίαν στην αγορά. Και μακροθυμεί δια αυτόν έω ότου λάβει βροχήν πρώιμων και όψιμων. 8. Δείξατε κι εσεί υπομονή, όπω δεικνύει δια των πρόσκαιρων καρπών ο Γεωργό. Στηρίξατε με ακλόνετον θάρρο τα σκαρδία σα, διότι η παρουσία του κυρίου ολονέμ πλησιάζει. Θα έρθει δέκαιο για τον καθένα μα χωριστά κατά την ώρα του θανάτου του. 9. Μη στενάζετε αγανακτημένοι ο ένα εναντίον του άλλου, αδελφοί, δια να μην κατακριθείτε από τον Κριτή, διότι ο Κριτή στέκεται πολύ πλησίων και είναι έτοιμο να παρουσιαστεί. 10. Λάβετε αδελφοί μου ω παράδειγμα κακοπαθήσεω και υπομονή στου προφήτα, οι οποίοι δεν ήσαν τυχαίοι άνθρωποι, αλλά λάλησαν εξ ονόματο του κυρίου. 11. Ιδού, θεωρούμε ευτυχείς και καλοτυχίζομεν εκείνου που δεικνύουν υπομονή. Ήκούσατε από τα αναγνώσματα της Αγίας Γραφής την υπομονή του Ιώβ και είδατε το ευτυχισμένο τέλος που έδωκε ο Κύριος στην δοκιμασία του. Και του έδωκε ο Κύριος τέτοιο τέλος, διότι είναι πολύ εύσπηλαχνος και εκτίρμων και με συμπάθειαν πολύ δοκιμάζει τα τέκνα του. 12. Όπως δε δεν επιτρέπετε να στενάζετε κατά του πλησίον, έτσι είναι απεικορευμένον να επικαλείστε ανευλαβώς και το όνομα του Θεού εις τα στενοχωρία σα. Προπάντων δε αδελφοί μου μην ορκίζεστε ούτε στον των ούτε στην την ούτε κανένα άλλων όρκων. Α είναι δε το ναι που λέγεται πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικόν όχι, για να μην υποκρισία και ψευδολογίαν.